Έλα Αποστολή, Έλα. γεια σου, εγώ τώρα έχω πάρει, έχω φύγει από το χωριό μου στην Αθήνα. Πότε να μας προέσεις το δεν έχω λεφτά να γύρω στο χωριό. Ε, τι να σου κάνω, βρε κούρτα και κοιμήσουν. Α, μείνω εδώ πέρα, ε. Ε, τι ήθελες και στην Αθήνα, δεν ξέρεις πώς είναι η κατάσταση. Ε, είπα να το κάνω Χριστούγεννα, αλλά βλέπω όταν... Θα... Βρες κούρτα, νίκια σε παγκάκι και βρες την άκρη σου, δεν ξέρω τι θα κάνεις. <Τι> Τρομοκρατία δεν είναι η απόληση. Να φόρε. Τρομοκρατία, ξέρει είναι. Δεν είναι αυτά που λένε αυτή. Τρομοκρατία είναι. Όχι, τόπική τώρα. Παιδί, τρομοκρατία παιδί, δεν είναι το σκόβπου τη σύνταξη, όχι το σκόβπου το μισθό, ε, ε. όταν δεν έχει να πάρει σφαίρα για τα παιδιά σου. Αυτό δεν είναι ε, τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι λοιπόν να μην έχει να δώσει τα παιδιά σου να φάνε. Δεν είναι ε, τρομοκρατία, τρομοκρατία. Αυτό Αυτό είναι απεριστησία να το δεχτώ. Δεν είναι τρομοκρατία. Μια γυναικεία υποψηφιότητα, παρακαλώ. Για πού. Για το Υπουργείο Οικονομικών. Να συστηθώ Ιωάννα στου μ*** μας Τα μου, γεια Καλημέρα Αποστόλη μας Καλημέρα Ο Λεβέντης στον FM. τι κάνεις Αποστόλη μας Εγώ είμαι αυτός Ο Λεβέντης στον FM και, <σχ> και όχι μόνον. Πολύ brutal είναι αυτό, μ' αρέσει <σχ> <Λοιπόν>, μου, ο Λεβέντη των FM και όχι μόνον. Wow. Και όχι μόνον. Λοιπόν, Απασχόλη μου, δύο λόγια. Αυτό το κορίτσι το ψηλό, το μελαχρινό, το ντοράκι μα. Το λέτε και οι κορίτσι, ναι. Ε, ναι, κορίτσι, κορίταρο. Τι λέει αυτό το καμάρι μα, Ότι η απόλυση δεν είναι τρομοκρατία. Ναι, το έχει νιώσει ποτέ το κορίτσι μα, το έχει νιώσει αυτό. Καταρχήν τώρα το έχει νιώσει, έτσι. Το έχει νιώσει με τη διαγραφή τη από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Άμα, άμα έχει πίσω εκατομμύρια. Την τρομοκράτη σου, Να σου πω, έχει καμιά πινακίδα που να γράφει ειδού ο μαρακάς»? Για μένα. Για μένα ναι. Αντάξει. Θα να σου πω γιατί. Κοίτη. Παίρνω από τον κοριγαλό. Όλα τα χρόνια, χρόνια ψήφιζαν αιράτζι και τραγάκι. Α, πα, πα, πα. Ο κασαι εγώ και έβαζα και την οικογένειά μου. Ναι, δεν θα πω ότι δεν είσαι, είσαι. Α, όχι, μπράβο, είσαι. Γι' αυτό είπα να πάω μια πινακή, να την κρεμάσω και να γύρω όλο Και την νίκη να δείξω, ρε παιδιά, εγώ είμαι. Τώρα είναι αργά, τέλο πάντων. Προ, πρόσεξε τώρα, μου κόβουν τη σύνταξη. Mm. Μου Τόσα κρέμα... χρόνια μαλακά σου είναι, δεν συνεχίζει. Κρέμασα την πινακιά του μαλάκα. Αν νομίζετε ότι τα παπούτσια του μαλακά, δεν είσαι πια όπω ήρθε Μια και πέφτουν έτσι τόσε βόμβε από και εγώ μερικέ. Για πες yeah, Βόμβα δε 25% αύξηση. Βόμβα ακρίβεια γενικώ. Βόμβα κλείσιμο νοσοκομείων Βόμβα φορολογική. Βόμβα κόψιμο συντάξεων επιδομάτων. Βόμβα ανεργία. Βόμβα Siemens, Βατοπέδη, Λαγκάρντ, CDUSB και σκατά στη του οι Αποστολή. Ναι. Άκουγα το πρωί τον Χατζη Νικολάου που έλεγε για την έρευνα του Ιωδέα ότι το 53% των Ελλήνων τα βγάζουν ίσα ίσα πέρα να φάνε. Οι υπόλοιποι μισοί πεινάνε. Χθε το Ιωδέα βράβευσε τον Παπαδήμιο που μαζί με τον Γεωργάκη και τον Σαμαράκη και τον Βενιζέλο κατέστρεψαν την Ελλάδα. Και το τελευταίο. Αυτή η β. Η Μπακογιάννη λέει ότι η τρομοκρατία, τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Δεν είναι. Τελικά η απόλυση τι είναι. Ευτυχία. Τόσο μαλλ. Και είναι και του ψηφίζουν. Δεν πάνε στο διάολο όλα τα ζώα. Σε επόμενε εκλογέ ας ψηφίσουν τους ίδιου. Να δούμε τι σκατά θα τρώνε μετά. Ήθελα να σε παρακαλώ. Έχω ένα τρίκυκλο που πηγαίνω τη γυναίκα μου βόλτα τα Σαββατοκύριακα. Με σαϊκάρι δίπλα ή όχι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έχω και το σκαφάκι όπως είπαμε είναι 14 μέτρα πηγαίνω το αίσθημα βόλτα. Ήθελα να ευχαριστήσω αυτόν τον τύπο που με απάλαξε από τον έκτακτο φόρο. Μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Για τις ευχαριστίες Ναι, ναι, ναι Από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ δύσκολο Δηλαδή <laughs> βρήκε μια παρέα τριών Με μια γκόμενα που οδηγούσε Ποιο είναι το γραφείο του Σαμαράς της Συγκρού <laughs> Ε, δύσκολο είναι, δεν είναι δύσκολο Αμαθές του τους εντοπίζεις, εγώ αυτό ξέρω Εάν βρεθεί ο Βενιζέλος ένοχος Και κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση Όχι Ε. Κάποια συγκάλυψη θα γίνει Κάποιο άλλο θέμα σαφνικά θα προκύψει στην επικαιρότητα Θα ξεχαστεί, θα πάει παραπέρα Μπράβο. Θα παίξει το μέγκα άλλα, άλλα πρώτα θέματα Θα τελειώσει η ιστορία, ποιος κινδυνεύει Δη, Δηλαδή τώρα θα πάρει και μια στήριξη από το Σαμαρά και Θα παίξουν κανένα δυο εκβιασμοί Κανένα δυο απειλές, μέχρι τότε δεν θα βγαίνω Χοσμί, φοβάσαι Ξέρει γιατί αδειάζουν τα σπίτια που τα είχαν ε, καταλάβει Τη Βίλα Μαλία, την πώ τη λένε, όλα αυτά, ξέρει γιατί Γιατί Γιατί βρήκαμε να τα πουλήσουμε και θα πάρει κάποιος καλή μίζα Όχι, καμιά αττική οδός θα γίνει εκεί πάνω Ε, δεν ξέρω Α, μάμαν τη λένε αττική Ήκανα παίζει Λοιπόν, άκου ρε φίλε Σήμερα το πρωί, άκουγα τα πρωινάδικα και στην, και στην εκπομπή του Παπαδάκη ε, αναλύανε τα φορολογικά ότι εμείς οι άνεργοι επειδή και εγώ και η γυναίκα μου είμαστε άνεργοι Θα πληρώσουμε φόρο για το αν έχουμε ένα σπίτι, το αν έχουμε ένα αυτοκίνητο και ό,τι μπορεί να έχει ο καθένα. Εκείνη τη στιγμή ακούγανε τα παιδιά, τα τιμάσαμε να πάνε για σχολείο και ακούγανε τα παιδιά. Και εγώ άρχισα να φωνάσω, να οδύρωμε, να πούμε Τι έγινε, ο παπά μου, λέει θα πάνε, θα μα πάρουν τα σπίτια. Του λέω, Ναι, τα πιτσιρίκια βάλανε τα κλάματα. Και μετά έρχεται να πούμε το λαμόγιο Σαμαρά να μα πει, να καταδικάσουμε, να πούμε την επίθεση απάνω στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία και να καταδικάσουν και τα κόμματα. Δεν φταρεί που μα πίνει το. Το αίμα, θέλει να υπερασπίσουμε και το, το αίμα του! Σας. Γεια σα! Θα ήθελα πίτσε. Τι θα θέλατε? Πίτσε δεν έχετε. Πίτσε? Ναι. Ναι, αλλά μόνο μπλε. Ε, συγγνώμη, δεν είναι. Νομίζω ότι πήρασε κάποια πιτσαρία. Ναι, τι πίτσα θέλετε, δεν μου είπατε. Ναι, για, εσείς γιατί μου είπατε μπλε, τι εννοείται. Γιατί ώρα θέλετε την πίτσα, ε, Για τώρα έλεγα, αλλά αφού. Θα αργήσει λίγο, θα κάνει κανένα 40 λεπτό. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλετε τελικά. Δεν θέλω, αλλά είναι αυτέ τι τρει που έχετε τη προσφορά. Οι τρει, η οι μπλε. Αυτέ. Α, μια χαρά το είπατε τότε. Ε, οι πίτσε μπλε είναι τρει. Τι θα είναι. Ναι, η, που είναι ζαμπόν, τυρί, σάλτσα. Ναι, και έχει και ροκφόρ, γι' αυτό είναι μπλε. Ναι, είναι ροκφόρ. Η μία από τι τρει. Η μία από τι τρει. Γίνεται να μην πει καθόλου ροκφόρ. Πίτσα μπλε. Γίνεται, άμα δεν θέλετε, ή δεν θα τη λέμε μπλε. Όχι. Ναι. Λοιπόν. λοιπόν να, να λέμε πίτσα μπέ μετά, η γιατί μία θα είναι, να είναι σημαίνει Και οι δύο να είναι άψητε. Άψητε. Ναι, δύο άψητε. Τι είναι άψητε. Να μην τι ψιέστε, βρέ, παιδί μου. Και πώ θα, θα τη φάτε; Ε, δεν ξέρω αυτό που θα τι πάρει θα τι ψήσει την ώρα που θέλει εκείνο. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τι θα χρειώσω εγώ εγώ έχω στην τιμή και το φούρνο. Δηλαδή δεν μπορείτε, ρώτησε κάνω τώρα. Μπορούμε, δεν θα χρειώσω λιγότερο, σα το λέω. Όχι, να μην χρειώστε λιγότερο για όνομα του θέλω. Εσάφάσει ποιο σα έδε το τηλέφωνο για την πίτσα. 69-79, 20. Ο γιο σα έδειξε το τηλέφωνο το δικό μα. Ναι, ο γιο μου. Νικοκυρέο ο γιο σα έφτιαξε. Και μου είπε μάλιστα, είναι στη γειτονιά μου και από ό,τι ρώτησα, μου λέει είναι από τι 12 η ώρα ανοιχτά. Από τι 12, ναι, ναι. Ε, δηλαδή, εμεί κάνουμε δηλαδή, παραγωγή δηλαδή, πίτσα μπλε από τι 12. Και επειδή γυρνάει τώρα από τη δουλειά του και πεινάει. Ναι, ε, θα φάει. Ναι, ακριβώ. Δεν φτιάχνετε κανένα αυγό καλύτερα, γιατί δεν τον βλέπω για πίτσα. Δεν τον βλέπω. Αυγό λέτε. Ναι, ναι. Να μην του κάνουμε τίποτα. Δηλαδή. και όχι στο τηγάνι μάτι, στο μάτι. Κατευθείαν, το κατευθείαν ναι, εντάξει. Mm. Ευχαριστώ. Έλα αποστόλη. Κι με σαν τη λένε σγαριτήρια για τα εγγονικά παιδιά. Σιγά καλά, από τα μούτρα μα παίρνουνε κατευθείαν, σιγά μου λένε τέτοια. Α, όχι, λοιπόν, άκου εδώ. Τα σούπερ -μάρκετ λέει έχει ένα καλάθι για του άπλου. Για του άπλου του. Για του άπορου που βάζουν. Άλαι, κι εγώ. Έλλειω, είπα κι εγώ. Φτιάξαμε και καλάθι για του άπλου του. Αφού οι άπλοι πάνε και τα παίρνουν μόνοι του, κάνουν πιάσμα. Αυτό γιατί το γεμίζουμε εμεί και όχι το σούπερ -μάρκετ. Γιατί εμεί κινούμε το χρήμα του στο σούπερ μάρκετ τι έχει, τα προϊόντα. Γιατί εμεί έχουμε τα λεφτά. Εμεί έχουμε τα λεφτά. Έτσι, άρα και, και από εκεί κερδίζουνε. Δεν νομίζω. Όχι, δεν κερδίζουνε. Ότι τι, ότι εμπορεύονται του άπορου. Όχι, μα όχι, αυτό γίνεται πάτα, δεν γίνεται ποτέ. Δεν ήξερα. Καλά, χαζό είσαι. Έλα τόλου, Λάρα. Έλα. Είμαι συγκινημένο, ρε φιλέ. Γιατί. Βγήκε ο γενναίο ρε μα. Καυστουρνάρα. Μιλάμε τώρα για τον Braveheart της τη Ελλάδα. Και είπε ότι τα μέτρα που πήρα τα τελευταία χρόνια είναι γενναία. Είναι φοβερή η γενναιότητα τα Τι θα πάρθει από γενναίο άντρα, γενναία μέτρα. Γενναία μέτρα, ναι. Γιατί ξέρω ότι τον φυτέψαν εκεί χωρίς να είναι πουθενά αυτός υποψήφιος για να γαμ*** και μας και να χρυσοπληρώνεται και για να γαμ*** και τους βουλευτές που τον έχουν εκεί και τον στηρίζουνε. Ε, μετά είναι στο χέρι σα που θα τον φυτέψετε εσείς όμως, αγαπητέ. Δεν ξέρω, αγαπητέ. Αυτοί τον φυτέψαν εκεί, είτε... εσείς που θα τον φυτέψετε. Γιατί δεν λέμε κάτι πολύ απλό. Πετάνε χίλιε ειδήσει την ημέρα για να μην φτάσει κανεί στο Γιώργο Παπανδρέου που φταίει για όλα. Δεν του ενδιαφέρει και δεν Βενιτζέλο ούτε ο Πακοσταντίνο. Πετάνε χίλια πρόσωπα, χίλια κασέτε στον αέρα για να μην φτάσουν ποτέ στο Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δυστυχώ εκεί μέσα είναι 300 βόδια που πετάνε την παλασικιογίδα. Λοιπόν, καταρχήν άκουγα το σύνθημα που ακούστηκε την Κυριακή Σαγίδα στην Αιωνία. Χρυσαβγίτη, χρυσαβγίτη. Η μαμά σου βλέπει Τούρκικα στο σπίτι. Παλιό. Λοιπόν, άκουσα τώρα το άλλο το τρελό. Είναι λίγο άσχετο με το θέμα, αλλά καταλήγει. Που γίνεται τώρα, λοιπόν, πάει η ΑΕΚ, η Original. Και ποιο είναι η Original, αυτοί που πλακώνουν του Χρυσταυλίτε, που του φάνε τα δόντια, του ανοίγουν τα κεφάλια. Ά, η Original. Mm -hmm. Ναι, η Original, γενικά τη ΑΕΚ, η οπαδή. Mm -hmm. Μαζί με του παλεμάχου τη κάτι τύπου σαν τον Εστορίδη, και ζητάνε διαχειριστικό έλεγχο για να βγει τι έχει φάει από την ΑΕΚ ο κάθε Ντέμι, ο κάθε Αγαμίδη και ο κάθε Κανελόπουλο και να τα πληρώσουν αυτοί. Δεν ζητάνε. Να χαριστούν τα χρέη τη και να τα πλώσουμε εμεί, ο ελληνικό λαό. Και του λέει το μωράνο ο Ιωαννίδη ο λαμόγιο ότι αν γίνει διαχειριστικό έλεγχο μπορεί να πέσει η ομάδα σα. Δηλαδή, κοίτα πώ του εκβιάζει για να σώσει του επιχειρηματίε. Καλωσόρισε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Καλωσόρισε τον καπιταλισμό. Να σου πω, mm. στον Ιωαννίδη τον ξανθώ. Δεν πάει πολύ ωραίο αυτό που λέμε το ξανθώ, μου τρελό Τρελό, τρελό. Δεν σου βγαίνει ναι. κάτι. Ναι, ναι, όταν ναι, ναι. το βλέπεις και όταν λέει αυτά σου βγαίνει να το κάνεις ε, Εντελώς και, και βλέπεις και πόσο πουλιτάρι είναι Μια ζωή και δεν πρέπει να πιστεύει σε κανένα π... από αυτούς Φίλε εγώ πάντα με τον Ιφκοβιτς ήμουνα Α, Και όταν ήταν ο ξαναθός στον Ολυμπιακό Ευχόμουν να χάνει Άσε πω ότι πήραμε με τον Ιφκοβιτς το πήραμε Τέλος πάντων Και κάτι τελευταίο, επειδή κάνει και ο Θήμιος κάτι καπ' τα γα... θεωρώματα στη στην Κεσταριανίκηο, και σε όλες αυτές οι κολογειτονιές, αν αυτές οι θέλουν να είναι άξιες της ιστορίας τους, να πάνε στα γήπεδα και να καθαρίσουν τις ομάδες τους από τα κολοφασισταριά. Μόνο η Νέη Ωνία και το περισσέρι έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Έλα, αποστολή μου, καλημέρα. Γεια. Yeah. Είπε το κορίτσι μα. Είπε ότι δεν είναι βία το να σε απολύουνε, είναι σκόπιμο το μισθό. Η τρομοκρατία δεν είναι. Δεν είναι τρομοκρατία να πεινάνε τα παιδιά μα, έτσι. Δεν είναι τρομοκρατία που μα πεθαίνουνε. Όχι. Έτσι, η κυρία Ντόρα Εμπακογιάννη που να χάνεται να χάσουμε. Τρομοκρατία είναι μόνο όταν σκοτώνουν τον άντρα τη. Α, μόνο. Δεν μπορεί δεν... να είναι κάτι άλλο. Να προσέχουμε τι λέμε. Θέλω να μου κάνει ένα σχόλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκράτη. Χρυσία, Αυγή, και όλη οι υπόλοιποι Τι λαός είμαστε εμείς τους Ο λαός που γέννησε τη δημοκρατία Θαμάσια.